μεταξύ από και μεσονικτικού. <Τι Τι> <Τι> <Τι> <Τι> Λόγι <Τι> από τον Ιερό άθωμα, <Τι> <Τι> <Τι> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Χαίρετεν κυρίο πάντοτε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος το θέμα μας απόψε θα είναι γάμος και μοναχισμός σε μία εποχή που η οικογένεια συστηματικά κτυπιέται με νόμους και νέους θεσμούς ενίοτε αντεθνικού, αντιπαροδοσιακού, αντιχριστιανικούς, απάνθρωπους, αλλά και ο μοναχισμός επικοιλότροπα κατηγορείται σε ημέρες που οι ορθόδοξες ενορίες έχουν λάβει ένα κοσμικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα και έχουν λησμονηθεί οι ρίζες μας, που η ζωή έχει γίνει συμβατική, και η αναζήτηση της ανέσεως και του πλούτου έχει γίνει καθημερινό αγχώδες κυνηγητό, με συχνό αποτέλεσμα η αναζητούμενη άνεση να δίνει κόπο, ο πλούτος φτώχεια, η ανάπαυση πόνο. Σήμερα που η ζωή και των θρησκευωμένων ανθρώπων έχει νοθευτεί από επιπόλαια κριτήρια, και η πνευματικότητα έχει γίνει υποτονική ο αποψινός ο μιλητής δυσκολεύεται να είναι τολμηρός όχι όμως και ειλικρινής η δυσπιστία, η επιστία, η εδιαφορία η αγνοσία του σκοπού του γάμου έχει περάσει βαθιά στις καρδιές και τα μυαλά πολλών με αποτέλεσμα τα καθημερινά γνωστά ναυάγια. Σε ένα τέτοιο έρημο πεδίο θρήνων και κοπετών η Εκκλησία μας έρχεται να δώσει μοναδικές λύσεις, σωτηρία και λύτρωση. Δεν θα μείνω τόσο στην παράθεση και ερμηνεία γνωστών αγιογραφικών επί του θέματος χωρίων, αποσπασματικών αγιοπατερικών παραπομπών και στην ιερολογία του μυστηρίου, αλλά ούτε και σε προσωπικές ιδέες και γνώμες, παραλληλισμούς και συγκρίσεις. Θα προσπαθήσω, αγαπητοί μου, μετά από μια μικρή εισαγωγή, να σας παρουσιάσω μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα βίων Αγίων σχετικών με το θέμα μας. Τα τελικά συμπεράσματα θα τα αφήσω σε εσάς. Η πλάση της γυναίκας... Από το πλευρό του Αδάμ έχει σημασία. Δεν είναι η γυναίκα ανώτερη ή κατώτερη από τον άνδρα, αλλά ίση, συμπληρωμά του, παρηγοριά πλάι του. Ο γάμο υπάρχει από την πρώτη δημιουργία και ο Θεό του εύχεται να αυξάνονται. Σειρά Αγίων Πατέρων αναφέρει ω μεταπτωτικό φαινόμενο τον γάμο. Συγκεκριμένα ο Μέγα στην ερμηνεία του των ψαλμών αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο σκοπός του Θεού ήταν να μην είμαστε για το γάμο και τη φθορά αλλά η παράβαση της εντολής έβαλε το γάμο γιατί ανόμισε ο Αδάμ. Ο Μεθόδιος Ολύμπου στο περί αγνίας έργο του αναφέρει πως είναι η παρθενή ανωτέρα αλλά και ο γάμος ως θείος θεσμό δεν είναι αξιόμεμπτος. Ο γάμος δεν είναι θεόστοτος, αλλά υπαρθενία. Ο γάμος δόθηκε για την ανθρώπινη ασθένεια. Στην παλιά Διαθήκη παρατηρείται η κατάργηση του μονοπροσώπου του γάμου. Η αξία του όμως φαίνεται σε πολλά σημεία της παλιάς Διαθήκης και μάλιστα του το φαίνεται δυνατά στην παρομοίωση της σχέσεως του Θεού με τον αγαπημένο λαό του καθώ αναφέρεται στους προφήτες οσιαί, Ιερεμία και ησαία. Η προχριστιανική αξία του γάμου παρατηρείται κυρίως την τεκνογωνία. Γι' αυτό το λόγο και η στηρότητα θεωρούνταν ως εγκατάλειψη Θεού. Έτσι δικαιολογείται η έξαρση της λύσεως της στηρότητος των Αγίων Γυναικών Σάρας, μητέρας του Ισαάκ, Άνας, μητέρας του Σαμουήλ, Άνας μητέρα της Παναγίας. Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου. Βεβαίως η τεχνογνωσία είναι μεγάλης σημασίας γιατί το δικαίωμα της δημιουργίας ως κατεξοχήν έργο του Θεού λαμβάνει κατά και ο έγκαμος αντλώντας τη δύναμη από την πηγή της ζωής. Έτσι ο μικρός άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός του μεγάλου Θεού. Στο Ευαγγέλιο ο Γάμο εξαίρεται ο ίδιος ο Κύριος όχι μία φορά μίλησε περί αυτού Το πρώτο του θαύμα έγινε σε ένα γάμο της Κανά για να δώσει χαρά στους εκεί καλεσμένους που τους έλειψε το κρασί Ο Θείος Απόστολος Παύλος που κατανόησε πλήρως τη διδασκαλία του Κυρίου το στόμα του Χριστού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ασχολείται συχνά με το γάμο στις ωραιότατες επιστολές του θα ήταν άδικο πολύ την αυστηρότητά του να τη θεωρήσουμε ως προερχόμενη από το χαρακτήρα του γιατί είναι γέννημα οπωσδήποτε της διακριτικής αγάπης του. Όταν σε αυτόν ανήκει η καταπληκτική εκείνη ρίση όσο τολμηρή όπου συσχετίζει τον δεσμό του γάμου με τον δεσμό του Χριστού και της Εκκλησίας με σκοπό να εξάρει την ιερότητα του γάμου και ιδιαίτερα του μυστριακού του χαρακτήρα. Και ο Απόστολος Παύλος αναφέρει την τεκνογωνία στην πρώτη προστιμόθεο επιστολή του να προάγει τον άνθρωπο στην τελειότητα. Την δεπορνία, μοιχεία και ασέλγια στην προσεφεσίουση επιστολή του να φράζουν την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός πριν καταδίκασε και τις απλές αρχικές επιθυμίες θέλοντας έτσι να ξεριζώσει από τις καρδιές το αμάρτημα της μοιχίες. Η στάση του όμως παρόλα αυτά στη γυναίκα που την έπιασαν επ' να μοιχεύει είναι η υποδειγματική στάση του κάθε πιστού απέναντι στον κάθε αμαρτωλό. Ολίσθημα φοβερό να παρασύρεται κανείς και να μισεί τον αμαρτωλό και όχι την αμαρτία». Στην ίδια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος ασχολείται με την παιδοποιία, την ουθεσία των γονέων προς τα τέκνα και την αγάπη προς αυτά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει «Ουχή προς παιδοποιίαν ο γάμος. Δεν είναι λέγει σκοπός του γάμου μόνο η παιδοποιία, αλλά η τελειοποίηση των συζύγων, παρότι το χωρίο αυτό του Αγίου το αποδίδουν ορισμένοι, σε νόθο έργο του Μέσα στην εκκλησία ο γάμος έχασε τη φυσική του σημασία Και έφτασε στη μεγαλύτερη δυνατή σημασία ως μυστήριο και μάλιστα μέγα Στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους ενσωματώθηκε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας Όπως το βάπτισμα και το δεύτερο βάπτισμα η κουρά των μοναχών Όπως θελείται και σήμερα στο Άγιον Όρος και ονομάζεται όγδο Μυστήριο ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος γράφει προς τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης. «Με τα του Επισκόπου, την Ένωση Πίστε είναι ο γάμος κατά Κύριον και μη κατά επιθυμίαν». Φαίνεται πως από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ετελεί το γάμος διερολογίες, με πρώτη ίσως μαρτυρία από τον τερτιλιανό. Για την εκπλήρωση της Αποστολή του γάμου που είναι η πνευματική και ηθική τελείωση του ανθρώπου, η καταχάριν θέωση, δεν αρκεί μόνο η απλή συνένεση και η καλή θέληση του ανθρώπου. Είναι αναγκαία η χάρη του Θεού, που έρχεται να σκεπάσει και να αγιάσει αυτά, τα βασικά και απαραίτητα, τη συνένεση και θέληση και δίνεται με την ευλογία της Εκκλησίας δια της Εσθητά σημεία του μυστηρίου είναι η αμοιβαία, εκούσια και ελεύθερη συγκατάθεση των συζύγων και η ευλογία που δίνεται, όπως είπαμε, με την ανάγνωση των ευχών από τον Ιερέα, όπου μεταδίδεται χάρης Θεού. Η εκουσιότητα είναι βασική προϋπόθεση και για την τέλεση της μοναχικής κουράς. Αυτή η ελεύθερη συγκατάθεση του ανδρογίνου δεν είναι ένα απλό «Ναι» αλλά μια πλήρης και ολόθερμη παραδοχή του άλλου, ο οποίος θα γίνει συμβοηθός στην άρση του σταυρού που θα οδηγήσει στη σωτηρία. Ακόμη θα μπορούσε να παραβληθεί η συγκατάθεση με την προσαγωγή του στο μυστήριο της εξομολογήσεως, δηλαδή της μετανοίας. Και ο μοναχός είναι ο μετανοήσας και ο μετανοών, ο επιθυμών νέα βιωτή, την οποία πιστοποιεί με την κουρά του την αλλαγή σχήματος και ονόματος δηλωτικά της αλλαγής του φρονήματος που πρέπει να υπάρξει. Τον μου, αγμα, α... Συνεχίζουμε αγαπητοί μου αδελφοί, το αποψινό μας θέμα που θα μπορούσαμε να το τιτλοφορήσουμε γάμος και μοναχισμός. Το μυστήριο τελεί ο ιερέας και τελεί ο Χριστός όπως και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας αφού ο ιερέας είναι όργανο του Χριστού. Η ευλογία της Εκκλησίας μεταδίδοντας Θεία Χάρη εξαγιάζει και εξυψώνει και κάνει πνευματική την ένωση των συζύγων και τους ενδυναμώνει στον αγώνα τους. Συχνά ο γάμος περιπίπτει σε μόνη τη σαρκική ένωση, τον υπολογισμό και την ανάγκη, δίχως να τηρούνται οι επαγγελίες των ευχών του μυστηρίου. Και τότε όμως ο Θεός δεν δεσμεύεται να διαλύει τους σαρκικούς νόμους, όμως πρέπει να υποθεί τον ιζόμενο πως ο άνθρωπος αμαρτάνει θανάσιμα και γίνεται καταχραστή των θεϊκών νόμων. Έτσι ο γάμος δεν είναι συμβατική σχέση, πράξη του συμβολεογραφείου, του γραφείου των δημοσίων σχέσεων της δημαρχία, απλός κοινωνικός δεσμός, αλλά πράξη ιδιαίτερα πνευματική, όπου η συνένωση δύο μέχρι χθες ξένων και άγνωστων ανθρώπων πιστοποιεί το θέλημα του Θεού. Έτσι ο φυσικός δεσμός αποτελεί θεϊκό δεσμό, η ερώτητα του οποίου φυλάγεται τίμια με τη θυσιαστική αγάπη τη δίχως προσδοκία καμιάς ανταποδόσεως του ενός προσώπου προς το άλλο. Οι σύζυγοι αλληλοσυμπληρώνονται, αλληλοκατανοούνται, αλληλοβοηθούνται, αλληλοπεριχωρούνται και συμπορεύονται στην τελειότητα. Έχουμε ένωση ψυχοσωματική, υπερατομική προσωπικότητα που θεμελιώνεται στην άρνηση του δικού μου και δικού σου και τότε... Η σχέση ευλογείται και προκόπτει. Γυνή και ανήρ ούκες την άνθρωπη δύο, αλλά άνθρωπος κατά τον Απόστολο Παύλο. Δεν θα ήταν τολμηρό να υποθεί πως ο γάμος ο χριστιανικός καλείται να σκιάζεται από τη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος καθώς γράφει σύγχρονος θεολόγος. Είναι η εκ του γάμου κοινωνία των συζύγων το προεικόνισμα της Βασιλείας του Θεού και η επί του ανθρώπου πίπτουσα τη μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος η φυσταμένης Θείας Κοινωνίας, και δια του γάμου εκφράζεται η αυτή αμοιβαιότης και αντίδοση ως και η ετεροβίωσις ως ο πλέον προσωπικός διάλογος απ' του οποίου είναι η προσωπική μακαριώτης. Το αδιάλυτο του γάμου στηρίζεται αδελφοί μου στην ιερότητά του. Η ιερότητα και το αδιάλυτο εξαίρουν τη μονογαμία. Το διαζύγιο υπάρχει ως οικονομία της φιλάνθρωπης εκκλησίας διά την σκληροκαρδία νημών. Οι πρώτοι χριστιανοί πιστοί στις ευαγγελικές λύσεις με αγάπη ήρωα δεν ήθελαν να παντρευτούν για να μην χωρίσουν. Ο μυστριακός χαρακτήρας του γάμου εξαίρεται μόνο με τη μονογαμία. Οι πατέρες είναι αυστηροί. Ο Αθηναγόρας φτάνει να θεωρεί τον δεύτερο γάμο ευπρεπή μοιχήεν. Πάντως η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιθέτως προς τη Ρωμαιοκαθολική επιτρέπει κατά συγκατάβαση τον δεύτερο και τρίτο γάμο όπως και τον γάμο των κληρικών τον οποίο τελείω απαγορεύουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Αξίζει να τονιστεί πως η Πέρμαχος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο υπέρ του γάμου των κληρικών μας ήταν ένας ασκητής, ο Άγιος Παφνώτιος. Οι σχέσεις του ανδρογίνου στην Αγία Γραφή θεωρούνται δείγμα αφιερώσεω και αφοσιώσεως και όχι σαρκικής ειδονής. Είναι αδιάσπαστη ένωση ψυχών και σωμάτων που αναπτύσσεται σε ένα κλίμα ειλικρινίας και ταπεινώσεως με συνεχή διάλογο την αγάπη. Μόνο στο χριστιανικό γάμο η γυναίκα εξισώνεται με τον άνδρα. Η πολυγαμία αποτελεί τρόπο καταδουλώσεως της προσωπικότητας του ανθρώπου και μάλιστα της γυναίκας. Προσβάλλει τον μυστριακό χαρακτήρα του γάμου, τον απογυμνώνει από κάθε πνευματικότητα και γίνεται τρόπος αναπτύξεως επικίνδυνων σαρκικών παθών. Σε ένα κόσμο ειδωνοθυρικό λίεν, που θεοποίησε τη σάρκα, που υποδούλωσε το πνεύμα, που η εγκράτεια και η τιμιότητα αποτελούν εξαίρεση, την να πει περί του παρθενικού βίου, της αγγελικής πολιτείας, του τάγματος των εκουσίως καθημερινώς σταυρουμένων μοναχών. Καταρχάς, δεν νομίζουμε ορθή τη σύγκριση και αντιπαραβολή του μοναχισμού και του γάμου. Κατά τον Απόστολο Παύλο γάμος και παρθενία είναι χαρίσματα πνευματικά. Οι πατέρες βεβαίως εξαίρουν την πνευματικότητα του γάμου παρά τη δικαιολογημένη αναγνώριση της πνευματικής υπεροχής της αληθινής όμως παρθενίας. Την αληθινή παρθενία παρέστησε ο Κύριος οστείο χάρισμα. Οι πατέρες παρότι είναι αλήθεια πως χαρακτηρίζουν την παρθενία ανώτερη και προτιμότερη του γάμου και να υπερέχει και απέχει από αυτήν, ως πλέον αδιατάρακτη, ησύχιο και αμέριμνο, δεν θέλησαν να την επιβάλλουν ούτε στο ερωτείο της Εκκλησίας, παρά μόνο στους μοναχούς. Έτσι ο μοναχισμός καταντά εξαίρεση. Οι λόγοι του Κυρίου παρηγορούν τους πάντες. Ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Και οι δύο, δύο οδοί οδηγούν στην τελειότητα, στη συνάντηση του Θεού, οδηγώντας τον άνθρωπο διασκήσεως και ταπεινού φρονήματος από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Φαίνεται πως ο μοναχισμός είναι η τρίβος εκείνη που άνοιξε το Ευαγγέλιο και η πράξη της Εκκλησίας για τους λίγους. Αυτό δεν σημαίνει πως οι μοναχοί εξ αυτού υπερέχουν και κατά την έκφραση συγχρόνων ιεροκυρήκων αποτελούν την αριστοκρατία του πνεύματος, τι δυνάμει καταδρομών τη της κλπ με συγχωρείτε ο λίγων φεδρά. Οι μοναχοί με ελεύθερη βούληση ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάγει, δίνονται ολοκληρωτικά στον Θεό, πραγματοποιούν τις ακραίες ευαγγελικές αρετές της υπακοής, ακτιμοσύνης και παρθενίας, αναλύουν τον εαυτό τους χάριν του νυμφίου της εκκλησίας και της ψυχής τους, απερίσπαστοι από τις μέρημνες της κατοίκων εκκλησίας». Ο μοναχικός βίος είναι απαρήγορος, ασκητικός από κάθε άποψη, στεριμένος των αναπαύσεων του κόσμου. Οι μοναχοί την έκρωση του Κυρίου εντοσώματοι αυτών περιφέροντες πραγματοποιούν τις ευαγγελικές αρετές, στερούμενοι εκούσια και ευχάριστα και αυτών που ο κόσμος θεωρεί αγαθά, ωραία, καλά και χρήσιμα. Παραδείγματος χάριν, το Άββατο που επικρατούσε ανέκαθεν σε όλες τις ανδρικές μονές της Ανατολής και διατηρείται μέχρι σήμερα στο Άγιο Όρος, δεν έχει την έννοια πως η γυναίκα είναι η αμαρτία και γι' αυτό δεν επιτρέπεται η εισοδός της στις μονές. Οι λόγοι είναι αυστηρά ασκητικοί. Η γυναίκα πλάστηκε από τον Θεό να παρηγορεί, να παραμυθεί, να κολακεύει, να δίνει θαλπορή ανάπαυση, άνεση στον άντρα, και αυτό ας μη θεωρηθεί υποτιμητικό διόλου γευτή. Ο μοναχός αρνείται αυτής της αναπαύσεως, την ανήποτη παρηγορία ζητώντας και βρίσκοντας στη στέρηση την κακουχία, την κακοπάθεια. Μη πάλι θεωρηθούν ως μισογίνηδες οι μοναχοί, το πιο τιμημένο πρόσωπο στο Άγιον Όρος είναι ένα γυναικείο της Παναγία μας». Οι μοναχοί αφήνουν μια μικρή αγάπη για μια μεγάλη. Αγαπούν απεριόριστα, ασίγαστα, παράφορα, ως μανικοί εραστές κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος των Θεών, Με έχοντας πια γονείς, αδέλφια, συγγενείς, ούτε σύζυγο και τέκνα, δίνονται όλοι στο Θεό και αποκτούν μια αγάπη ουσιαστική και πραγματική, σπάνια και ευεργητική για όλο τον κόσμο, προσευχόμενη για όλο το ανθρώπινο γένος. Ονομάστηκε ο γάμος σχολείο αγάπης. Οι σύζυγοι μαθητεύουν λησμονώντας τον εαυτό τους στην αυταπάρνηση, την υπακοή και την ταπείνωση, αλληλοβοηθούμενοι. Έτσι η οικογένεια μπορεί να γίνει ασκητική παλέστρα με ένα ουσιαστικό ασκητισμό, όχι αυτό αυτοϊκανοποιήσεως και δικαιώσεως, αλλά ανιδιατελούς προσφοράς που ανοίγει τη θύρα του παραδείσου. Έτσι ο γάμος, θα λέγαμε, δεν είναι η εύκολη οδός όπως μερικοί νομίζουν. Δεν είναι ελαφρύ φορτίο για τους τους συζύγους και γονεί. Δεν είναι ο χλιαρός και χαλαρός δεσμός, αλλά η τεθλιμένη οδός του Κυρίου, την οποία βάδισαν τόση και τόση αέγκαμοι άγιοι. Ο μοναχισμός συμπλέει παραλήλως, καλείται να πραγματώσει την τελή εντολή τη αγάπης. Ο μοναχός έχει πλατήτερο αγώνα, απε από τις πλεκτάνες του εγκοσμίου βίου αποσπασμένο σε θελούσια σε τόπο ιερό και ήσυχο έχει να αγαπήσει αγαπώντας το Θεό και μόνο δι' αυτού και εν αυτό, ένα κόσμο ολόκληρο που πάσχει και ζητά απεγνωσμένα τη βοήθειά του με μια αγάπη φλογερή και ανίστακτη. Και τότε τι συμβαίνει. Οι άτεκνοι ασκητές διδάσκουν στην έρημο του γονεί διαπαιδαγώγηση και με την προσευχή τους λύνουν τη στήρωση απαρηγόρητων σύζυγων και γίνονται οι άτεκνοι, πνευματικά. Η στήλη της Παρθενίας, ο Θείος Χρυσόστομος, γράφει συμβουλεύοντας «Τίποτε να μην είναι στη γυναίκα πιο πολύτιμο από τον άνδρα της και τίποτε στον άνδρα πιο αγαπητό από τη σύζυγό του. Αυτός ο δεσμός συγκρατεί όλων μας στη ζωή. Η μεταξύ του ομόνοια συγκρατεί όλο τον κόσμο. Ούτε πλούτος, μήτε ευτεκνία, ούτε πολυτεκνία, μήτε τα υψηλά και η δυναστία, ούτε δόξα και τιμή, ούτε τρυφή και χλειδί, μήτε άλλη καμιά καλοσύνη μπορεί ποτέ να δώσει χαρά στη γυναίκα ή στον άνδρα, αν έχουν μεταξύ τους να τσακώνονται. Και στην ομιλία του στο δίκαιο Ιώβ, ο θείο Χρυσόστομος, αναφέρει. Η γυναίκα στις θλίψεις του συζύγου θα τον παρηγορεί να υποφέρει τα δεινά, και θα αποτελεί γι' αυτόν λιμάνι και καταφύγιο. Και συνεχίζει πως μερικές φορές οι γυναίκες παίρνουν τη θέση της συζύγου του Ιώβ, όπου έγινε όπλο του δαίμονος και εκτυπούσε με το τόξο τον άνδρα της, με τη γλώσσα της που την είχε δανείσει στο δαίμονα, ρίχνοντας πάνω του τα βέλη των λόγων που ήταν πιο οδυνηρά και βλαβερά. Αυτή τη θέση παίρνουν βέβαια άλλοτε οι άντρες. Ένας έγκαμος μπορεί να είναι κάποτε ένας ανέραστος άνθρωπους, αλλά ένας μοναχός ποτέ αν είναι σωστός. Και συμβαίνει το ξύμορο σχήμα ο μακρινός μοναχός να γίνεται τόσο πλησίον στους τόσους πλησίον και η παρουσία του να φωτίζει τόσες ζωές παρότι σιωπά στη σπηλιά, στο καλύβι, στο κελί του. Η αγάπη του μοναχού στο Θεό τον κάνει να αγωνίζεται συνεχώς ανικανοποιήτα, ικανοποιημένος και να προχωρεί στην κάθαρση, τον φωτισμό, τη θέωση, αφού έχει νικήσει τον κόσμο, τη σάρκα και τον δαίμονα. Αυτός ο αδιάκοπος εναγώνιος αγώνας του, αλλά όχι και απληροφόρητο, δεν είναι η φιλάρεσκη όσο εγωιστική προετοιμασία ενός προνομιούχου υποψηφίου της Άνω Βασιλείας. Είναι η εγκάρδια και ολόθερμη φιλότιμη προσφορά του στον Θεό τη αγάπης και στα πλάσματά του που παράφορα πάσχουν από έλλειψη αγάπης, δίχως να προσδοκά ανταλλάγματα ούτε από τον Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Οι Άγιοι πάντα θα αγαπούν τον Θεό, ακόμη και να μην υπήρχε ο παράδεισος. Θα αγαπούν Θεό και άνθρωπο με μια αγάπη κρατεί, πολύ ανώτερη αυτής του φυσικού ενστίκτου. ο ετολός αγαπητή μου σε μια από τις διδαχές του με τη χαριτωμένη πάντοτε απλότητά του αναφέρει ο Κύριος αγαπά τον γάμον; ναι μα περισσότερον την Παρθενία, διέ σου δείξει παράδειγμα και εσένα πως αν ίσω και μπορεί να φυλάξεις παρθενίαν και θέλεις να γίνεις καλόγυρος ή η γυναίκα καλογραία είσαι καλότυχος και τρει μακάριο. Είσαι ελεύθερος από ετούτα τα κοσμικά, είσαι ως ανάγγελος. Αμή, ως αν θέλεις να φυλάξεις την Παρθενία, πρέπει πρώτον θεμέλιο να βάλεις την ακτιμοσύνην. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει σε ένα από τα βιβλία του όπου συμπυκνώνουν όλη την πατερική σοφία. Ας αναφερθεί παρενθετικά πως δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί ικανά το μέγεθος της προσφοράς του Μεγάλου Αγίου, του οποίου εφέτος εορτάζουμε τα 200 έτη από τη μακαρία κοίμησή του. Γράφει λοιπόν ο Θείος Πατήρ Εζωέ είναι πολλές και διάφορες, όμως σε πλέον καθολικές και γενικές είναι δύο, ο γάμος και η παρθενία. Ήγουν η ζωή των υπανδρευμένων και κοσμικών και η ζωή των παρθένων, μοναχών, γερωμένων και κληρικών» καθώς λέγει ο Μέγας Αθανάσιος εν τη προσαμών επιστολή δύο ουσών οδών εν το βίο τούτο μιάς με τριωτέρας και βιοτικής του γάμου λέγω, της δε ετέρας αγγελικής και υπερβλήτου, της παρθενίας. Τώρα, στο σου αδελφέ, με ποιαν ζωήν και στάσιν μπορεί ευκολότερα δι' να θεών τον Θεόν, δια να τον δουλεύει. Δια με αυτόν προς καιρός εις την παρούσαν ζωήν, αποκτώντας την θεία του χάριν και δια να τον απολαύσεις σε ονείως μεταδόξης εις την άλλην ζωήν. Και απλώς υπήν το χάσου με ποιαν ζωήν μπορεί ευκολότερα να επιτύχει την σωτηρίαν σου, με την ζωή των υπανδρευμένων και λαϊκών ή με την ζωή των παρθένων και μοναχών». Αυτός πρέπει αγαπητοί μου να είναι ο δείκτης αυτών που βρίσκονται στο σταυροδρόμι των δύο αυτονοδών, που η αγάπη τους θα είναι εναργέστερη. Ακόμη πρέπει εδώ να υποθεί είναι πως πέρα από τη χρήσιμη και κάποτε απαραίτητη συμβουλή και συμβολή του πνευματικού, την αποθεού κλίση, που συνήθως είναι αυτό που πραγματικά και μόνιμα περισσότερο ειρηνικά αναπάβει την καρδιά του ανθρώπου, πως μοναχός δεν γίνεται κανείς γιατί αποτυχαίνει στο γάμο και το αντίθετο. Ένας που δεν τα πάει καλά με τους ανθρώπους, δεν θα τα πάει καλά και όταν είναι μόνος και α είναι στην κορυφή του Άθωνα. Ένας που δεν έχει καλές σχέσεις με τους άλλους, δεν μπορεί να έχει και με τον εαυτό του και πολύ περισσότερο με τον Θεό του. Ο μοναχισμός λοιπόν δεν είναι καταφύγιο αποτυχημένων, απελπισμένων, απομονωμένων μειονεκτικών ανθρώπων, όχι ότι δεν είναι δεκτοί όλοι αυτοί ως μετανοημένοι. Ο προσμονασμό πρέπει να είναι έτοιμος και για τον γάμο. Μέσα στην ποικιλία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, στον έφος των Αγίων, δεν υπάρχει χώρος για διαφορές και εκτιμήσεις και μάλιστα για αντιγκλήσεις. Ο καθής που τάχθηκε καλείται να αγωνιστεί στο μέτρο των δυνατοτήτων του, αξιοποιώντα τα δοθέντα του τάλαντα. Δεν υπάρχει αποτυχέστερο μοναχός από αυτόν που αληθωρίζει στον κόσμο, μακαρίζοντας τους κοσμικούς και πιο δυστυχή έγκαμος από εκείνον, όπου με τον πρώτο πειρασμό της οικογένειας του ονειρεύεται τη μακαρία ζωή των μοναχών. Και οι δύο ψεύδονται, κοροϊδεύονται, ταλαιπωρούνται και ταλαιπωρούν, προσπαθώντα να διαφύγουν, αφήνοντας το πρόβλημά του άλυτο στο χώρο που τάχθηκαν να υπηρετήσουν. Α σημειωθεί ακόμη πως η Εκκλησία μας καταδίκασε τους αιρετικούς εγκρατητές πρισκυλιανούς, μανιχαίους, διαδιστέ, μοντανιστές και λοιπούς οι οποίοι υποτιμούσαν τον γάμο και μεταξύ των οποίων ήσαν και αρκετοί μοναχοί. Με συγχωρείτε αν παρασύρθηκα σε σημεία που απ' αρχής είπα δεν θα δείξω. Δεν θα θελήσω ευγενικά και παρηγορητικά να μιλήσω για τον γάμο όμως θα σας παρουσιάσω μερικά κείμενα, νομίζω αξιόλογα και ενδιαφέροντα, από μια εργασία που είχαμε κάνει για τους εγκάμους Αγίους στην Εκκλησία μας. Νομίζω πως τα σχόλια περιτεύουν. Ο λάτρης του Αποστόλου Παύλου και λαμπρός ερμηνευτής του Θείους Χρυσόστομος, όταν ο μαθητής του πρόκλο τον είδε συγγράφοντας, να του υπαγορεύει την ερμηνεία των επιστολών του, ο Άγιος Παύλος, αναφερόμενος την επίσκεψη του Παύλου στο σπίτι του Αγίου Ανδρογίνου Ακύλα και πρίσκυλα γράφει «Ποιοι ήσαν σκηνοποιεί στην τέχνη με ένα εργαστήρι, αλλά ούτε η τέχνη ούτε η παινία τους έγινε εμπόδιο, αλλά άφησε όλη την πόλη ο Μακάριο Παύλος και ήλθε να μείνει σε αυτό το σπίτι, γιατί» Όχι γιατί είχε κολώνες, όχι γιατί είχε δάπεδο με πλακάκια και ψηφιδοτά στολισμένο, ούτε γιατί είχε χρυσό ταβάνι, ούτε γιατί είχε πολλούς υπηρέτες, ούτε ευνούχου, αλλά γιατί το σπίτι τους δεν είχε τίποτε από αυτά και ήταν καθαρό, γιατί το ανδρόγυνο συναζετήμια τον κόπο της δουλειάς του και έκαμε το σπίτι τους, όχι με τον αρπάζει και να πλεονεκτεί αλλά με μέτρο δίνοντας ότι έχει ανάγκη το σώμα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο Παύλος βρήκε τον πιο κατάλληλο τόπο για να μείνει και για να μάθεις πως έμεινε εκεί γιατί συμφωνούσε με την αρετή του, Άκουσε τι λέει. «Για μένα έγιναν υπηρέτε και όχι μόνο εγώ τους ευχαριστώ, αλλά όλοι οι χριστιανοί του κόσμου. Βλέπεις πως ούτε η γυναική αφήση, ούτε η δουλειά, ούτε η φτώχεια» μπορούν να γίνουν φράγματα της οδού της αρετής. Είδες φιλόξενο, ανδρόγινο, όχι μόνο να ξενοδοχεί στο τραπέζι του ξένο, αλλά και το αίμα του να δίνει για τον Απόστολο. Γιατί τι κι αν δεν τους έσφαξαν, αφού δώσανε τα σώματά τους ζωντανοί και έγιναν πολλές φορές μάρτυρες, κάθε φορά προτάσσοντας τα σώματά τους ζωντανοί και έγιναν πολλέ φορέ μάρτυρες, κάθε φορά προτάσσοντας τα σώματά τους αντί του Παύλου. Γιατί δεν είπε αυτοί που ξόδεψαν χρήματα, που άνοιξαν το σπίτι τους, αλλά ανέφερε το μεγαλύτερο απ' όλα τον φόνο. Φέρνει τη σφαγή στη μέση για να πει πως προτίμησαν να αποκεφαλιστούν προς χάρη του. Ας τα ακούσουν οι τωρινοί πλούσιοι που μόλις και με τόση δυσκολία δίνουν κάτι στου Αγίους. Εκείνοι και το αίμα του δώσανε και τη ζωή τους δεν λυπήθηκαν για να φυλάξουν και υπηρετήσουν τον Άγιο. Η σημερινή ούτε το παραμικρό μέρος της περιουσίας τους δεν θα δίναν με χαρά του αναγκεμένου. Αλλά η πρίσκυλα και ο ακύλα και χρήματα και σώματα και την ίδια τη ζωή τους δώσανε. Βλέπεις τι θησαυρό είναι γυναίκα φίλη Χριστού, διεξίζει ο που ζει με δουλειά και παινία, αυτού αζηλέψουμε μακαρίζοντα. Αυτούς σας μιμηθούμε και παραβλέποντας τα πρόσκαιρα ας δοθούμε όλοι στο Θεό για να μας δοθούν τα ουράνια. Βλέπετε αγαπητοί μου πως μιλούν οι άγαμοι για τους εγγάμους. Ακόμη ζωηρότερα επαινεί στον επικίδιο της έγγαμης αδελφής του Οργονίας ο ασκητής του πόντου και της πόλης Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τον γάμο λέγοντα αν και παντρεύτηκε κατάφερε να ξεπεράσει όλες τις γυναίκες του καιρού της τη σοφροσύνη, έτσι ώστε έσμιξε το γάμο με την παρθενία, διδάσκοντας πως ούτε η παρθενία μόνη ενώνει με το Θεό, ούτε ο γάμος πάλι μπορεί να τον δεσμεύσει με τον κόσμο και να τον χωρίσει από τον Θεό, έτσι ούτε ο γάμος παντελώς να αποφεύγεται, ούτε η παρθενία μονόπλευρα να επενείται, αλλά ο νους του ανθρώπου είναι εκείνο που είτε είναι παντρεμένο είτε άγαμος μπορεί να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό ή τον κόσμο και να τον χωρίσει από Αυτόν. Η κοργονία με τον παντρευτεί δεν χωρίστηκε από τον Θεό και με το να έχει κεφαλή τη τον άντρα της δεν σημαίνει πως ξεχώρισε από την πρώτη κεφαλή το Χριστό, αλλά δούλεψε λίγο στον κόσμο και στη φύση κατά τον ανθρώπινο νόμο που και ο Θεός επέτρεψε όλο δε τον εαυτό της του τον αφιέρωσε». Κατόρθωσε τον άνδρα τη να τον φέρει με την αγαθή γνώμη τη, δίχω να τον έχει κακό αφέντη, αλλά καλό σύμβουλο στην αγαθοεργία. Και τα τέκνα της με το παράδειγμά τη κυρίω και τι συμβουλέ τη, τα έκανε χαριτωμένα. Έτσι έκανε το γάμο αξιέπενο και ευαρέστησε τον Θεό με τι αρετέ τη και την καλλιτεχνία τη. Σεμνή, κοσμία, ήσυχη, σπάνια, σπάνια την βλέπανε στου δρόμου, οι άνδρες δεν τη γνώριζαν. Τα μάτια τη, όφρονα, δεν κοιτούσαν άτακτα εδώ και εκεί, αλλά ήταν αφοσιωμένα στη θέρμη του σπιτικού που είχε δημιουργήσει. Δεν γελούσε ποτέ, μόνο κάποτε χαμογελούσε αν ήταν ανάγκη. Τόσο ήσυχα, τόσο σεμνά. Πρόσεχε τι ακούει και που να προσέξει. Κουραζόταν στι αργολογίε και φύλαγε τη γλώσσα τη από τα πολλά, όπω κάνουν οι πολλέ γυναίκε. Αλλά ήξερε να έχει φύλακα τη γλώσσα του νου. Δεν στολιζόταν με χρυσαφικά. Δεν καλοχτένιζε την κόμη της και να χάνει την ώρα της φτιάχνοντα πλεξούδες. Δεν δινόταν με πολλή έξοδα φορέματα και πολύτιμους λίθους και αρώματα και κοκκινάδια, καθώς οι άλλες οι πολλέ που δεν τρέπονται και τα βάζουν με το Θεό, αλλάζοντα τη μορφή που τους έδωσε με τα χρώματα οι ανόητες και προσπαθούν να ομορφύνουν, μολύνοντας το κατοικόνα. Τα ήξερε και εκείνη όλα αυτά τα τερτύπια, όμως κανένα από αυτά δεν θέλησε μονάχα ένα τον στολισμό της ψυχής με τις αρετές. Μια κοκκινάδα αγαπούσε εκείνη που ανθεί στα πρόσωπα των σεμνών και τιμίων της καλής τροπής και της ευλάβειας και μια ασπράδα αυτή που γεννάει εγκράτεια και ενηστεία. Τα βαψίματα και την πλαστή ομορφιά τα άφηνε σε εκείνες που αγαπούν αντρόπια τα να γυρνούν στους δρόμους και δεν αγαπούν την ωραότητα της ψυχής μα του σώματος. Τόση ήταν η εξυπνάδα της, ώστε όλοι την είχαν του όχι μόνο συγγενείς και συμπατριώτες, αλλά και ξένοι. Η φρόνιμη συμβουλή της ήταν για αυτούς νόμος απαράβατος. Τους ναούς γέμισε με αφιερώματα, τους ιερείς τίμησε όσο κανής και το είχε μεγάλη υπόθεση να φιλοξενεί στο σπίτι της τους ανθρώπους του Θεού. Συμπαθητική και έσπραχνη στους πάσχοντες, τους στοχούς ελεούσε. Ξένος έξω από το σπίτι τη δεν έμεινε ποτέ, έγινε σαν τον Ιώβ, μάτι των χολών μητέρα των ορφανών, αληθινή φίλη των χειρών. Τα υπάρχοντά τη ήταν κοινά με όσους είχαν ανάγκη. Δεξιώθηκε πολλές φορές το Χριστό δια μέσου πολλών φτωχών. Τίποτε δεν έκανε φανερά και επιδεικτικά, αλλά κρυφά, όσο μπορούσε, όχι για τους ανθρώπους, μα για τον Θεό. Κοντά στην ελεημοσύνη είχε την νηστεία, την εγκράτεια κοντά στην εσπλαχνία. Πάντα καταγινόταν στην ανάγνωση των θείων γραφών, Αγρυπνούσε στις προσευχές, ορθή, γονατιστή, με καρδιά ταπεινή, με δάκρυα. Φανέρωσε ότι η διαφορά των ανδρών από τις γυναίκες είναι μονάχα κατά το σώμα και όχι κατά την ψυχή. Ανδρείας στι ασθένειε της και υπομονητική, τι οποίες θεράπευε με την προσευχή. Παραμονές του θανάτου της οι από καιρό, το μόνο που ποθούσε ήταν η βάπτιση του ανδρός της που κι αυτό το πέτυχε. Προγνωρίσασα το θάνατό τη σαν μια φίλανδρος φιλότεκνη και φιλάδελφή γυναίκα έδωσε τις τελευταίες τις συμβουλές προγευόμενη την ουράνια ειρήνη και ψελίζοντας το ψαλμικό εν ειρήνη επί το αυτό με και υπνώσω. Περιτώ να υποθεί αγαπητοί μου πω η λόγοι του υπερήφανου γι' αυτήν αδελφού της δεν είναι η συνήθις ωραία των εγκομείων αλλά η στη μεγάλη αυτή αγωνίστρια της πόλης. Στον ίδιο τόνο μιλά και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις για τη μητέρα του την Αγία Εμέλεια όπου από τους τέσσερις γιους και τις πέντε θυγατέρες της αξιώθηκαν οι πέντε αγιονημίας Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Νήσις Πέτρος Σεβαστίας, ο μοναχός Ναυκράτιος και η μοναχή Μακρίνα. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις στην προς τον μοναχό Ολιμπίο επιστολή του για τη μητέρα του. Η μητέρα μας ήταν πολύ ενάρετη και ποθούσε να φυλάξει παρθενία και να περάσει ζωή άμεμπτη, αλλά επειδή έμεινε ορφανή από πατέρα και μητέρα και ήταν πολύ ωραία και η φήμη του κάλους της παρακινούσε πολλούς να την υφευτούν και αν δεν υφευόταν κανένα άντρα θεληματικός κινδύνευε να πάθει κανένα σατανικό πράγμα και να την αρπάξει κανένας από εκείνου που την ζητούσαν, Γι' αυτό θέλησε να πάρει άνδρα τον πιο σεμνό στη ζωή, τον Βασίλειο, τον πατέρα μας, για να τον έχει φύλακα τη ζωής και της οφροσύνη τη. Ο πατέρας μας ήταν φρόνιμος και άξιος να κρίνει την καλή γνώμη των ανθρώπων. Η μητέρα μας είχε υποστατικά στην επικράτεια τριών εθνών. και αφού έλειψαν από τη μητέρα μας οι φροντίδες της ανατροφής των τέκνων της και οι μέρημνε της αποκαταστάσεώς τους, τα δε υπάρχοντα διαμοιράστηκαν στα τέκνα της, Τότε η ζωή της τη γατέρας της Μακρίνας έγινε συμβουλή καλή και παράδειγμα στην ασκητική πολιτεία. Γι' αυτό άφησε τις παλιές τις συνήθειες και έφτασε στα ίδια μέτρα της ταπεινοφροσύνης της Μακρίνας. Έκανε τον εαυτό της όμοιο με τις άλλες μοναχές, έφτασε και η μητέρα της σε βαθιά γεράματα και απήλθε προς Πολλά είναι, αγαπητοί μου, τα γνωστά και λιγότερο γνωστά ζεύγη Αγίων μας όπου το τέλος του βίου τους έστεψαν με το μαρτύριο ή την μοναχική άσκηση. Μεταξύ αυτών είναι και οι Άγιοι ξενοφών και Μαρία μετά των τέκνων τους Αρκαδίου και Ιωάννου όπου αντίλαξαν όλοι πλούσια ενδύματα με το μοναχικό τριβώνιο και αξιώθηκαν να θαυματουργούν. Όταν κάποτε ο ξενοφών πρώτου μονασμού του είχε αρρωστήσει προς θάνατον κάλεσε τα τέκνα του για να τους πει «Όλοι με αγαπούν, ποτέ δεν έβρισα κανένα δεν τον έκαναν αντραπή διόλου δεν τον ζημίωσα ή τον πίκρανα δεν έλειψα από την εκκλησία δεν έδιωξα ξένο ή φτωχό από το σπίτι μου αλλά σε όλους έδινα ό,τι βρισκόταν δεν επεθύμισα ξένη ομορφιά πέρα από τη μητέρα σα. Μετά τη γέννησή σας συμφωνήσαμε να φυλάμε παρθενία για τον Χριστό. Την Ορθοδοξία μέχρι θανάτου φύλαξα, χείρες και ορφανά να βοηθάτε, τους ιερείς να τιμάτε, στους αρρώστους να πηγαίνετε, τους ασκητές των ωραίων, των σπηλαίων, που είναι στις τρύπε της γης, μην τους λισμονάτε και να τους έχετε ευλάβεια, διαμέσου αυτόν ελεύει ο Κύριος τον κόσμο. Όπως ξέρετε ποτέ δεν έλειψε από το καθημερινό τραπέζι μας μοναχός. Να προστατεύετε τα μοναστήρια, να μην λείπετε από την εκκλησία, τη μητέρα σας να τη σέβεστε, γιατί και αυτή τις εντολές του Θεού εργάζεται Τους υπηρέτες παιδιά σας να τους έχετε και μέχρι να από αυτούν να τους στρέφετε. Πλούτο έχετε όσο θέλετε, τίποτε δεν σας λείπει σε αυτόν τον πρόσκειρο κόσμο. Αν ποθείτε και την κληρονομία της βασιλείας των ουρανών, Τότε να φυλάτε τι εντολέ του Θεού, όλες, καθώ βλέπατε και εμένα που έκαμα. Θαυμάστε, αγαπητή μου, καθαρότητα θάρρου και συνειδήσεω ήσυχη, πατέρα Αγίου. Και αν αυτά συνέβαιναν τον πρώτο, τον τέταρτο και τον έκτο αιώνα, δε σημαίνει πω και στου νεότερου χρόνου δεν έχουμε παρόμοιου ηρωικού έγκαμου Αγίου. Θα σταθούμε σε έναν ένδοξο νεομάρτυρα που μαρτύρησε το χίλια. 792 στοιχείο Πρόκειται για τον Μανουήλ από τα σφακιά της Κρήτης όπου ερχόμενος στη Μύκονο ήλθε σε γάμο κοινωνία και απέκτησε έξι τέκνα όταν κατάλαβε πως η γυναίκα του προδίδει την τιμή του και μοιχεύει σαν τον Όσιο Παύλο τον Απλού επειδή φοβόταν τον Θεό δεν τη μάλωσε δεν τις κακομίλησε μητέ την θεάτρησε Παρά ατάραχο, πήρε τα παιδιά του και έφυγε και νίκε σ άλλο σπίτι και έμεινε εκεί μαζί του, ησυχάζοντα εργαζόμενο σε εμπορικό πλοίο. Και αντί να είναι αυτό θυμωμένο και προσβλημένο, ο αδελφό τη γυναικό του του κίνησε πόλεμο επειδή καταφρόνησε την αδελφή του και τον κατήγγειλε στου Τούρκους πω είναι χριστιανό και αρνήθηκε την πίστη του και τον οδήγησαν εκείνοι στο μαρτύριο. Μα για να μην αναφερόμαστε μόνο στα αρχαία, α παρουσιάσουμε και κάτι πιο σύγχρονο, όπω μα το έσωσε ο μεγάλο γράφος μα Αλέξανδρος Παπαδιαμάντη σε ένα του ωραίο διήγημα. Στο νησί τη Κιάθου, ένα προεστό αποφάσισε να αφήσει τη γυναίκα του Σεραϊνό, που ήταν καλή χριστιανή και δεν τεκνοποιούσε, και να πάρει μια πολύ νεότερη του με βίαιο και παράνομο γάμο. Η νέα σύζυγο και μη θέλοντα υποχώρησε ω ανίσχυρη και ορφανή. Μετά το νέο γάμο που έγινε κρυφά πήγε ο προεστός με την ύφη στο σπίτι του. Η Σεραϊνό το είχε μάθει και προσευχόταν να την ενισχύσει ο Κύριος να υπομείνει τον πειρασμό. Μόλις αντίκρισε η νύφη τη Σεραϊνό που τη βοηθούσε πριν στην ορφάνια της, ντράπηκε και με δάκρυα της είπε «Να με συγχωρέσει. Και η γενναία και άκακη καρδιά της Σεραϊνό της αποκρίθηκε «Συγχωρημένη και ευλογημένη να είσαι». Στερωμένη να είστε και με πολλούς γιους. Την άλλη μέρα ο προεστός κάλεσε τη Σεραϊνό και της είπε «Να πάει να μείνει σε άλλο σπίτι και αυτός θα φροντίζει για τα αναγκαία». Η απλή ψυχή όμως τη Σεραϊνό απάντησε «Εγώ θα τα έχω καλά με τη γυναίκα σου όπως και πριν και σε παρακαλώ να με αφήσεις να καθίσω στο σπίτι σου να σου αναθρέψω τα παιδιά που θα κάμεις». «Καλά, ο Θεός σε φωτίζει και φέρνε έτσι Αγία Ψυχή» Τη είπε ο σκληρός προεστός, μη δυνάμενος να κρύψει τη συγκίνησή του. Από τότε η Σεραϊνό έμεινε ως υπηρέτριά τους και ποτέ δεν φθώνισε τη νέα σύζυγο. Αλλά αντίθετα, όταν κάποτε έκανε ένα σφάλμα και θύμασε ο προεστός, έπεσε τότε η Σεραϊνό στα πόδια του και καταπράινε την οργή του. Η δεύτερη σύζυγος γέννησε έξι παιδιά, τα οποία με στοργή ανέθρεψε Σεραϊνό. Μετά δώδεκα έτης έτη η ηλικία 52 ετών αναπαύθηκε αν κυρία. Όταν μετά τρία έτη πήγαν να κάμουν την εκταφή της, λεπτό θεσπέσιο άρωμα ως βασιλικού μόσχου και ρόδου μαζί έβγαινε από τον τάφο της. Τα οστά της είχαν ευωδιάσει, είχε αγιάσει. Γνωρίζω αγαπητοί μου πως ηχούν παράξεν όλα αυτά στα αυτιά αυτών που πριν παντρευτούν σκέπτονται το διαζύγιο σε αυτούς που το διαζύγιο θεωρούν κάτι σαν αλλαγή διευθύνσεως κατοικίες. Οι συναξαριογράφοι είναι φιδωλοί σε πένους του γάμου, γιατί οι περισσότεροι ήσαν μοναχοί και η φιλοπάρθενη διάθεσή τους δεν τους το επέτρεπε. Οι έγκαμοι Άγιοι δεν προσκαλούν τους σημερινούς ομοίους τους να κατευθυνθούν στην έρημο ή στο μαρτύριο, αλλά να διατηρήσουν αυτό το ευώδες και ανδρείο φρόνημα μέσα στην πόλη, όπου κατάν έρημοι και μαρτυρική. Ας γίνουν οι Άγιοι, οι φίλοι των προσευχών, οι μεσίτες, οι παρήγοροι προστάτες, οι φύλακε των μυστικών μας, αυτοί που πρεσβεύουν συνεχώς για μας τους αχάριστους και αγνώμονες. Ας υποθεί ξανά πως η Εκκλησία, υπερτιμώντα την Παρθενία, δεν υποτιμά το γάμο. Ο γάμος, μυστήριο ιερό και ευλογημένο πάντοτε, δόθηκε από μεγάλη αγάπη στον ασθενή άνθρωπο. Οι μοναχοί προσεύχονται υπέρ των κόσμο βιούντων συνεχώς. Αυτό που κυριαρχεί στη ζωή των Αγίων είναι μια τολμηρή αγάπη προς πάντας, αυστηρή συνάμα και διακριτική, εγκάρδια και ταπεινή. Ας κλείσουμε με τα λόγια του αγαπητού Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος μας αξιώνει να ανάβουμε κάθε μέρα το καντήλι του στο ναό τη καλύβη μα Λόγια που αφήνουν έκθετου όσους προσπαθούν να βρουν προφάσεις εν Λέγει, αγαπητή μου, ο Άγιος, επειδή ίδιο ο δεσπότης ημών, ότι αν μίαν οδόν τέμνη, πολλοί έχουν συνοκνίσε, πικίλας έτεμενο οδού: ουδίνασε διαπαρθενίας εις ελθήν, ή σελθε διαμονογαμίας, ουδίνασε διασοφροσύνης εις Είσαι διελεμοσύνη, ο δίνασε διελεμοσύνη, είσαι διενιστήρα. Ο δίνασε ταχθν, δευρω εκείνη. Ουδίνασε εκείνη, δε ευρωτάφι. Ευχαριστήστε πολλέ στον αγαπητό ευωλτι κύριο Χριστόφορο Χριστοφορίδη. Η Παναγία να είναι μαζί σα. Μεταξύ από και μεσονητικού. Λόγοι από τον ιερό Άθωνα με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη.